Ο Λίκος και τα 14 κατσικάκια. Μια φορά και ένα καιρό σε ένα μακρινό χωριό... ζούσαν 14 κατσικάκια... τα οποία έμεναν μόνο τους σε ένα παλιό σπιτάκι. Στη γειτονιά τους ζούσε ένας στοχός Λίκος. Τα κατσικάκια βοήθησαν το Λίγο... καλωσορενίζοντάς τον στο σπίτι τους. Ο Λίκος ήταν πολύ ευχαριστημένος που τα κατσικάκια τον βοήθησαν... και τότε εκείνος είπε... Μικρό μου κατσικάκια... Έχετε κάνει πολλά για μένα. Γι' αυτό κι εγώ θα σας προσφέρω κάτι. Σας έφερα νερό για να πιείτε. Μα καλέ μας λύκε. Δεν χρειαζόταν να πας τόσο μακριά ως το βουνό και να κουβαλήσει νερά για μας. Απάντησαν τα κατσικάκια. Τότε όλη χάρη και έστεισαν μια μικρή γιορτή για τον γέρον Λύκο. Όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν και έτσι έζησαν καλά και εμείς καλύτερα.